Υπάρχουν πολλοί παίκτε που έχουν διαφορετικέ απόψει, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί παίκτε που θέλουν να βρεθεί λύση. Και νομίζω ότι θα μπορέσει να βρεθεί λύση μέχρι τι 22, 22, 22 Απριλίου. Σα ευχαριστώ, Βανεγείο. Αύριο, μέχρι αύριο, μία μέρα, 24 ώρε. Έχω, αγωνία. Έχουμε, Έχω τη λύση. αγωνία, έχουμε τη λύση. Λίγε ώρε ακόμα, κάθε όσο εδώ. μιζέρια μπορούμε. Ναι, σήμερα, ναι, δεν, σήμερα δεν, αύριο μιζέρια... δεν θα είμαστε εδώ λόγω απεργία. Οπότε από σήμερα το ψιλό πανηγυρίζει. Για γιορτή. Α, για γιορτή. Ε, μα, τι γιατί είναι. Α, ναι. Πανηγυρίζουν και να οι δημοσιογράφοι. Όπω ακούσατε, μια μέρα ακόμη και αρχίζει η λύση να δρομολογείται. ώστε την άλλη εβδομάδα, το άλλο Σάββατο, να έρθει η ανάπτυξη. Που Α, είπε ναι. ο Αλέξης Τσίπρας είναι, ή την άλλη Κυρδιακή όπως έχει πει ο Καμένος. Κορυφώνται διακά είναι κορυφώνται σαν το κορναβάλι. Είμαστε στις τελευταίες 8-9 μέρες των μνημονίων. Τελειώνουν όλα αυτά. Έχω δεν άφησε. το έχει καταλάβει. Τι Γιατί δεν ξέρω. το καταλάβει. Δεν ξέρω την επόμενη μέρα πώ θα δράσουμε, πώ θα ζήσουμε. Ανάπτυξη. Ανάπτυξη, αλλά δεν έχουμε συνηθίσει. Ευμάρια. Έξι χρόνια έχουμε ξεχάσει. Ναι, ναι, εμεί έχουμε προλάβει και την ευμάρεια. Θα ξαναπρολάβουμε τον ύφο. Θα το χρόνια. Θα το θυμηθεί. Ενδομένη φοβάμαι. Ρε, παιδί μου, θα το θυμηθεί. Θα νιώσει καλύτερα. Θα ναι. είναι όλα καλύτερα. Νιώθουμε ανασφάλεια την πρώτη μέρα και εμεί δεν πάμε να ψωνίσουμε όλοι. Τη δεύτερη όμω. Δηλαδή από την άλλη, Δευτέρα, Τρίτη, το βλέπω να έχουμε ξεχθεί στι αγορέ και να αγοράζουμε. Να πάμε να κάνουμε τι διαδικασίε μια στάση Για, τέτοια, μια, στάσεις, ανα... μια στάση. Μαγαζιά. Το ωραίο είναι ότι η Ελλάδα ακόμη ενώ βρίσκεται σε μνημόνιο μέχρι αύριο, δίνει τη φλόγα αυτή την ώρα στην Βραζιλία. Στην, τε, στην αρχαία Ολυμπία έχουμε την τελετή αφή του φωτό. Άναψε, Άναψε η Είναι θα, αυτό που λέμε. Φλόγα και κατάρα σου δίνω. Ναι, να κάνει Ολυμπιακού. Θα χρεοκοπήσει και η Βραζιλία μετά. Ε. Άλλωστε η Βραζιλία είναι από τώρα χρεοκοπημένη. Ε, τώρα Φτιάχνει μια ωραία βιτρίνα εκεί η Βραζιλία. Οι φαβέλε υπάρχουν κανονικά, αλλά που θα γίνουν ωραίοι Ολυμπιακοί. Με τα στάδια εκεί, με χλειδί, όπω γίνεται πάντα σε Ολυμπιακού Αγώνε. Έχει και ωραίε εικόνε contrast, πώ είναι τα στάδια ναι. που χτίζονται. Ακριβώ το ακριβώς, επόμενο τετράγωνο, οι φαβέλες <laughs> και η μιζέρια. Και τε... Βέβαια, αν δεν είχαν και τι φαβέλε, θα λέγαμε. Είναι ένα γραφικό ναι. κομμάτι. Να ναι, ναι, το βλέπει, ρε παιδί. Α... Έχουμε δει ταινίε έχουν γυρίσει. Αν κάτι είναι οι φαβέλε, είναι γραφικό, είναι γραφικό. Ναι, όντως. Λοιπόν, αύριο. 202... Για το κάνουμε κι εμεί οι φαβέλε, που Έχουμε γραφικότητα. Αύριο 22 τελειώνουν τα βάσανα, το είχε πει ο Τσακαλότης όπως τον ακούσαμε, το λέει και ο Σταθάκης. Η αξιολόγηση θα κλείσει μέχρι τις 22 του Απρίλου και οι σχεδιασμοί όσον θέλουν να στήσουν μια ιστορική φάρσα θα πέσουν στο κενό. Η αξιολόγηση θα κλείσει μέχρι τι 22 Απριλίου. Σε ευχαριστώ, Βανεγείο. Η δική μα πρόταση είναι χαμηλό φόρος προσθέμενη αξία για τα βασικά είδη διατροφή. Λοιπόν, κόλλησαν όλα τα μηχανήματα εδώ. Άλλο τσίπρα <laughs> <laughs> ήταν. Δεν είναι ήταν ο Τσίπρα που έλεγε πάλι για τις Όλη 22. Όλοι κάτω από μια μήνα. φωνή όμω. Ναι, 20, 22. Κρατάμε 22. το 22. Αυτό. Yeah. Το, το σημαντικό είναι ότι κρατάμε το 22. Ε, αν είχαμε αύριο εκπομπή, θα το τιμούσαμε δεόντος, Αλλά δεν πειράζει. Ο Φανταστείτε η μέρα, περίπου. Ναι, με κάποιο δηλώσεις. τρόπο. Είναι αλλιώς να σε ακριβώ πάμε. Είναι, αλλιώς, είναι αλλιώς. Γιατί τώρα είμαστε μια μέρα πριν. Ε, μόνο για την επανάσταση που να πούμε σήμερα. Μόνο για την επανάσταση. Θα ακούσουμε όμως πώ θα γιορτάσουμε όλοι μαζί. Τώρα θα βάλει το χαμηλό ΦΠΑ, Γεώργο. Πώ θα γιορτάσουμε όλοι μαζί αύριο και πώ θα γιορτάσουμε όλη τη Μεγάλη εβδομάδα γιατί έχει αυξηθεί ο ΦΠΑ. Τα άμαθε, Ναι, ναι, ευτυχώ. 24. 24. Κοιτάξτε. Δεν είχαμε κι άλλο τώρα να σου πει. Να... 30... δεν το κάνει 25 να 30... 30. 30 έναν Το 25 βολεύει γιατί ξέρει είναι το 1 τέταρτο ακριβώ. Ναι, Α, τώρα να υπολογίζουμε. για είναι παρά στο Μεσοπρόθεσμο, συνήθως το Σεπτέμβρη κάπου εκεί υπάρχει, έρχεται ένα Μεσοπρόθεσμο εκεί θα γίνει 25, 25 κανονικά για να πιάσει και τι γιορτές των Χριστουγέννων Να θυμίσουμε ότι η αύξηση του ΦΠΑ, η όποια αύξηση και όσο μεγάλη ή μικρή αν είναι είναι ένα μέτρο που χτυπάει τους πλούσιους Κυρίω τους κυρίως. πλούσιους, δηλαδή Στο ψιλικάτζίδικο, στο κρεοπολίο, στο μανάβικο. Πάνε οι πλούσιοι. Δεν πάει ο φτωχό κόσμο. Γιατί είναι αριστερή κυβέρνηση και μα μας λέει τώρα με ένα χρόνο ότι ό,τι μέτρα πάρει είναι κατά των πλουσίων. Δεν θα πειράξει του φτωχού. Δεν πάει λέμε... ο συνταξιούχο στο περίπτερο. Θέλω να σου πω να πάρει κάτι που θα έχει 24% ΦΠΑ. Ο συνταξιούχο να κάτι σπίτι του, το θέλει να πάει και στο περίπτερο. Δεν πάει. βγαίνει ο συνταξιούχο. Βέβαια δεν πάει ο άνεργο. Ο ε... άνεργο, το 24% δεν αγγίζει αυτόν τον άνεργο. Δεν Αν θα τολμούσε βάλει. ποτέ ο Τσάκalotto και ο Τσίπρα να πάρουν τέτοια μέτρα Αν που έχει να βάλει αγγίξει τον άνθρωπο. Δεν είναι. Έχει βάλει, είναι αυτό που λέμε έβαλε φεδρό σημάδι. Ε. Αυτό το έχει βάλει ο Τσίπρα του πλούσιου. Πάει τί, τώρα, την κάτσανε. Λοιπόν, να ακούσουμε όμω τον Τσίπρα, γιατί αναγκάζεται να κάνει κάποια πράγματα. Έχει εκβιαστεί και τον πιέζουν πολύ. Δεν τα ήθελε όμω. Τα έκανε. Καλά. Τα έκανε, αλλά δεν τα ήθελε. Τι έλεγε παλιότερα. Η δική μα πρόταση είναι χαμηλό φόρο προ θέμενη αξία για τα βασικά είδη διατροφή. Και να καταργηθεί επιτέλους αυτό το εξωφρενικό 23% ΦΠΑ στην εστίαση Διότι αν αυτά δεν γίνουν όλες οι εξαγγελίες για την επανεκκίνηση της οικονομίας θα είναι λόγια του αέρα Είναι εξωφρενικό το 23% Γι' αυτό το έκανε 24 Είναι δεν το, έχει το, είναι δεν εξωφρενικό. Δεν είναι έκανες, το έλεγε και ως. για την εστίαση και την εστίαση την ξαναπήγε από το 2013 που την είχε πάει ο Σαμαράς προς το τέλος του το μόνο που έκανε. Δηλαδή ήταν αυτό, να πάει το 23 στο 13. Ήρθε ο Τσίπρας που έκραζε το Σαμαρά γιατί δεν πήγαινε το 23 στο 13 και πιέρνει, παίρνει το 13 και το πάει στο 23. Και τώρα το πάει στο 24. Ε, δεν είναι ωραία. Να έχει ένα δικό του ΦΠΑ. Αυτά, η μονή αριθμή σε φορολογία δεν μου αρέσουν και εμένα. Όχι, όχι. Όχι, ενώ σε ζυγό ζωμάρα. είναι νομίζω καλύτερα. Είναι, το δέχει σε... Με άλλη χαρά, όταν είναι το 24, από το να ήταν το 23. Και να έχει, να λέμε το ΦΠΑ του Τσίπρα. Δεν λέμε το ΦΠΑ του Σομαρά, ακόμα θα το ακινούμαστε. Να λέμε το ΦΠΑ τη Αριστερά. Έχεις δίκιο, έχει δίκιο. Για να ακούσουμε και το άλλο. Όμω, θα επαναφέρουμε το φορολόγιο του στου 10.000 ευρώ. <Το> θα διευκολύνουμε με φορά απαλλαγέ του μη τα χαμηλά στρώματα. Θα ξεχωρίσετε τι επιχειρήσει. Θα μειώσουμε το ΦΠΑ από 23 σε 10%. Θα αυξήσετε φορολογία Θα, θα το ΦΠΑ σε πρώτη ανάγκη. Τα έχει πει όλα. Έχει πει εδώ θα μειώσουμε και το ΦΠΑ στα είδη πρώτη ανάγκη. Εντάξει, απλά δεν είναι πρώτη ανάγκη αυτά τα είδη. <συ> ναι. ναι ενώ, να ενώ στα είδη πρώτη ανάγκη. σταμάτησαν να είναι πρώτη ανάγκη. Έχει μειωθεί στα είδη πρώτη ανάγκη. Όχι, τα <συ> <ναι>, είδη <συ> αλλάξαμε και σταματήσαν Α, τα να είναι <συ> πρώτη <πρώτης συ> ανάγκη. Δεν υπάρχει. είδο πρώτη <συ> ανάγκη. <συ> Μπράβο. <συ> δεν υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ανάγκε πρώτη. Είναι η δεύτερη ανάγκη. Οι πρώτε ανάγκε είναι από το κράτο. Τα έχει λύσει όλα αυτά η αριστερά. Αυτή η αριστερά, τα χιλιοστάκια. Ξυλώνει το κράτο το που λέμε. Το ξυλώνει. Το, ότι κάτι ξυλώνει. Για ξυλώνει. να κάνει, το κάνει καινούργια. Οι πέντε πρώτοι που θα πάρετε τώρα στο 2.11.208.200. Που παίρνω. 2.11.208.200. Άμα ακούσει γιατί, ίσω να μην θε. Θα πάτε από αύριο να πάρετε το βιβλίο του Νίκου Μπολιόπουλου. Την ναι. άλλη φορά. Γιατί μα ράθηκε. Το έχω. Α, γι' αυτό. <laughs> την άλλη φορά αριστερά. Είναι ένα βιβλίο που έχει γράψει το τελευταίο του Νίκου. Ε, σειρά άρθρων. Δεν για... γράψει άλλο. Το τελευταίο μέχρι στιγμή. Α. Νομίζω θα γράψει. Δεν κάνει τίποτα άλλο, κάθε και γράφει. Λίβελου. Τέλο πάντων. Ναι, και τα έχει όλα μέσα και για τον ε, ΣΥΡΙΖΑ, για την αριστερά, τη διακυβέρνηση, την αγαπημένη μα Ευρώπη, τη σύγχρονη κοινωνία, τα νεοναζιστικά έτσι, φαινόμενα. Είναι άρθρα που πατάνε στο σήμερα. Καλό είναι, μια ωραία έτσι, συλλογή με την γνωστή οπτική ματιά που έχει ο Μπογιώπουλο. Οι πέντε που θα πάρετε τώρα έξω, σημειώνει η Ελισάβετ. Θα πάτε από αύριο και μετά, θα σα πούμε μετά τη διεύθυνση να παραλάβετε το βιβλίο του. Μέχρι τότε ακούμε Τσακαλώτο και τις πρώτες διευθμίσεις. Και νομίζω ότι θα μπορέσει να βρεθεί λύση μέχρι τις 22, 22, 22 Απριλίου. 23, 23 Απριλίδες, τι νιώτησου. Ότι εργαζόμενοι και εργαζόμενε είναι το πλούτο αυτή τη χώρα. Των κοριτσιών τα ονειρά, στα μάτια σου πεθαίνουν. Ο αρχηγό τη αντιπολίτευση μα είπε ότι είναι ταξικό μίσο. Των κοριτσιών τα ονειρά, στα μάτια σου πεθαίνουν. Νιζό ότι θα μπορέσει να βρεθεί λύση μέχρι τι 22, 22, 22 Απριλίου. Σε ευχαριστώ Βαρε. Μέσα στα πριν την γιορτή, το μέλο χτίζει Ιωρώτη! Μανγαλιασμένο η δυνατή με κάτι αγρότη, βυθία και πρώτα τον στρατιώτη. Μεγάδια πρώτη φυγητή και πρώτον τον στρατιώτη Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας Τηλεοράξεως Ανακοινούται ότι από τις 11.30 ώρας εγκηρύχθη ο στρατιστικός νόμος καθάπασαν την εφικράθεια Έχοντας υπόψη το άρθρο 91 του συντάγματος και κατόπιν εισηγήσεως της κυβερνήσεως αναστέλλομεν τα διατάξεις των άστρων 5 6, 8, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 95 και 97 του ενισχύ συντάγματος καθόλου όλων το ο ημέτερος επί των εσωτερικών υπουργός δημοσιεύσει και εκτελέσει το διάταγμα του. Ασθενήν έχουμε ή στο γύψο τον βάλαμε. Τραγούδια αγάπη σαν τύχη γελούν όλα τα χείλη μες μια μέσα στη ψυχή του η η εποχή του η του η κόσιενα η εποχή 21 mm -hmm. του η με αύτο Απρίλι μες σήμερα, μην σημερα, μην τις καρδιές μες του καρδιές τα δισεστί τα δισεστί και Απελλούια για μας Χριστιακή οικογένεια και πάνω από όλα Ελλάδα. Χριστιακή οικογένεια και πάρα πολλά Καθίστε, καθίστε. Ήταν ο ύμνος τη 21η Απριλίου. Της Επαναστάσεω. Της Επαναστάσεω. Ακούσαμε και λίγο τα σαν σήμερα, τέτοια ώρα, τι ακούγονταν το 1967 από το τότε Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας Απαγορέψει άρθρων, άρματα στου κατάργη, μάλλον αναστολή άρθρων του συντάγου, απαγόρευση κυκλοφορία, άρματα μάχη τη δρόμου τη Αθήνα, αυτά που συμβαίνουν σε κάθε πολιτισμένη αστική δημοκρατία. Σαν μια πάει σε αυτού που λένε άρε παγκόπουλε που ναι, είσαι παπαδόπουλε, ναι, μόνο ναι, καλά αυτό αυτό. είχαμε επιχούντα. Αυτά ήταν πούμε... τα καλά που είχαμε επιχούνται. Πολλά αυτά. Και άλλα αυτά. Και άλλα τον πολλά τουρισμό πολλά. τον ξεχνά. Τέλο πάντων. Κάτσε να τελειώσουμε το βιβλίο του Πόλοπουλου, λοιπόν, οι πέντε θα πάντα από αύριο στι εκδόσει κάψη που βρίσκονται στο οδό που πηγαίνει 57 Τα εξάρχεια να πάρετε από την ελληνοφρένια θα πείτε το βιβλίο του Νίκου με τίτλο «Την άλλη φορά αριστερά» Είστε η κυρία Σαμούρη Χριστίνα, ο κύριος Γιώργος Χατζηλίας η κυρία Κατερίνα Τσολακίδη, ο κύριος Βασίλης Βασιλιάδης και η κυρία Ζήση Βαρβάρα από αύριο και μετά στις εκδόσεις καψιμί Έχουμε περάσει το επαιτειακό του, του πράγματος, σαν σήμερα λοιπόν ήδη τέτοια ώρα είχε Ο Chames. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ναι, είχαν μπει τη νύχτα και τον είχαν συλλάβει. Θυμάμαι ότι επειδή εγώ έχω πείρα από αντίσταση, δύο φορέ με έχουν συλλάβει οι Γερμανοί, το έχω περάσει κατά 24 δύο φορές, έχω ζήσει την παρανομία, Έλεγε στην γυναίκα μου από τον ότι είχα πια χαλάσει και δεν πήρα τα μέτρα τα οποία έπρεπε για να μην με συλλάβουν. Με συνέλαβα, μπήκαν μέσα, έσπασαν την εξωτερική πόρτα Και ξαφνικά εξύπνησα από χτυπήματα στην πόρτα της κρεματοκάμερας, ψηκώθηκε και την κλείδωσα, άκουσα υποκοπάνους, κατάλαβα ότι δεν γίνεται αλλιώς, έψαξα να ρωτώ το μου, αντελήφθηνα ότι ήταν μάταιο, άνοιξε την πόρτα και με συνέλαβαν χωρίς να με αφήσουν να δυθώ. Φορούσα κόκκινε πιζάμες. Αυτά, συνέβησα. Όλα εκείνες. μπορώ να τα δεχθώ. Ε, ναι, τι κόκκινες Πιζάμε. Πιζά, πιζά, όχι, όχι, όχι. Ο ίδιο το λέει πιζάμε. Πιζάμε. Να no. παραποιεί τα λεγόμενα του κάθε αντιστασιακού. Όχι, με την κόρη. Α, γιατί δεν είναι αντιστασιακού, είναι κόκκινε. Ψάχνω λογική. Yeah. Και κόκκινες. ήξερε ότι κάπου εκεί θα γίνει. Χούντα ρε, παιδί μου. Ε, το μισωτάκι με κόκκιζε. Δεν το με κόκκινος, σατέν φαντάζομαι θα ήταν. Και ε, ε, είναι ένα άνθρωπο που έχει πειρα από αντίσταση. Ναι. Είναι έμπειρο στην αντίσταση. Γιατί όλοι οι αντιστασιακοί όταν μιλάνε εκ των λένε Έχω πειρα εγώ από αντίσταση. Ή έβανε κροτή με το Σμιτί. Όχι, όχι. Π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 Ε, πήραν τον πατέρα μου που του πρόλαβε με τι πιτζάμε, γιατί έτσι του μαζέψαν όλου. Με τι πιτζάμε. Κατάλαβε τι τραύματα σε ένα παιδικό μυαλό. Πάντως δεν έτυχε να μαζέψουν το μετσοτάκι μόνο με, με τι πιτζάμε. Γιατί έτσι του μαζέψαν όλου. Δηλαδή με... είχαν ένα τάγμα συλληφθέντων με πιτζάμε. Αν διαβάσει τα ιστορικά, του πήγαν σε ένα ξενοδοχείο στο Πικέρμι Το Γιώργο Παπανδρεύου, τον παππού. Ναι. Και όλοι ήταν με ό,τι ό,τι πρόλαβα να βάλουν. Να σκέφτε πρό... το πρώτο με το σκούφο και τυχτιά. Όχι, δεν πήγαν όλοι έτσι. Πήγανε, του συζήτησαν εκεί, αλλάξανε, εντάξει, παιδί μου, αλλά ήταν του εφυδίασαν θέλουν από το πολιτικό σύστημα τη εποχή. Εφυνιδιάστηκε. Ευνη, δεν περίμενε κανεί ότι θα συμβεί όλο αυτό. Να δεις. Και οι αριστερά τότε η οι αυγί τότε. Αμέρεμοι, πήγαιναν για εκλογέ. Δεν παίρνουν και από το Νούστρα. Ναι ναι, ναι, ναι, κάτι τέτοιο. Εμπάσει περιπτώσει, εκείνα αυτά την πρώτη νύχτα, μετά ορθώνεται ένα κίνημα αντιστασιακό. Ένα και πώς λεγόταν ο ακροατής που βρήκε προχτές ο, ο, λινω, ο ραδιοφωνικός Ο Λίνο Βεντούρα Γιατί με αυτό το όνομα έκανε καριέρα Επαναστάτη αυτός που ακολουθεί Τι θα κάνει Τι θα κάνει Τι θα κάνει Τι θα κάνει Τι θα κάνει Τι είχα κάνει, είχα πολεμήσει κατά της δικτατορίας, όταν κάποιοι άλλοι κάθεναν στα σπίτια τους. Αυτό είχα κάνει. Ήμουνα στην παρανομία. Είσαστε εσείς στην παρανομία. Εγώ πήγα και έβανα κροτίδε τις λέγανε. Δες λέγανε. Χριστός Ανέστη Εγώ Έβανα Κροτίδες τις λέγανε. Τις λέγανε. έχει αλλάξει; Επειδή είχε αλλάξει όνομα τώρα, γι αυτό. Να, αυτά τα έλητα intracastroukes τώρα. Πρωθυπουργός Γουρούνες. Γουρούνες στις κορδάκια. Να δεν έχεις κάποια αντιστασιακή δράση, δεν ξέρω κάτι είχε ανακατευτεί τώρα ανέβανε κροτίδες και να μιλάς από το βήμα της Βουλής και να έχεις αυτό τον ενδιασμό και να ντρέπεις να το πεις κανονικά αυτό είναι η αντιστασιακή τέτοιου τάψεις. τύπου δεν ήταν νόμιμος Μα, αν, αν όντω είχε πολεμήσει τη Χούντα με όποιο τρόπο Δεν τρέπεσε, το λε καθαρά κανονικά. Δεν κομπιάζει και κυρίω δεν λε κρωτίδε τι λέγανε. Τι χαβάνει οι κρωτίδε τι λέγανε. Δεν έχει σημασία, γιατί υπηρέτησε. Ή τόσο... Υ... το λέει βόμβε. τόσο πιστά τη δημοκρατία μετά αυτό... που δεν έχει σημασία αυτό, τι έκανε αυτό. τη Χούντα, να σου πω την αλήθεια. Να γιατί αυτό είναι το καλό με τη Χούντα. Ότι... Δηλαδή έπεσε η Χούντα και ήρθε μια δημοκρατία μετά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έπρεπε να πέσει η Χούντα. Έπρεπε να πέσει η Και μπράβο σε αυτέ που αγωνίστηκαν. Αγωνίστηκε πολλοί κόσμος για να φύγει η Χούντα. Και πολύ καλά κάνανε. Επίση, το μεγαλύτερο κομμάτι του ελληνικού λαού δεν αγωνίστηκε για να πέσει η Χούντα. Αν δεν αγωνιστεί ένα κομμάτι του λαού, όμω να πέσει και αυτού του ίδιου η Χούντα. Των είναι... και όλων αυτών. Γιατί μόνο μία Χούντα. Ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ. Τι άλλο να κάνει. Θα οριμάσουν οι συνθήκε τη διάθεση σιγά, σιγά-σιγά. Πάντως και τότε, συμβίες, ανεξαρτήτως είτε Χούντα έχουμε, είτε αστική δημοκρατία, ορισμένοι θεσμοί και ορισμένα πράγματα, όπως θα ακούσουμε από τα επίκαιρα της εποχής της Χούντας, παραμένουν κλασικές αξίες σε αυτό τον τόπο. Το νέο εργοστάσιο της Siemens τηλεβιομηχανική που ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη είναι ένα πραγματικό δημιούργημα που οφείλεται στη συνεργασία του γερμανικού Ικου Siemens με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Μέγα ευνεγερτήριον σάλφισμα, εσάλφισε ο Πρωθυπουργός κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος δια την αναγέννηση της μεγάλης Ελλάδος. Ούτω, κατά την επίσκεψή του εις την Τράπεζα της Ελλάδος, ο μιλών προς τους διοικητές, υποδιοικητές και γενικούς διευθυντές των ελληνικών πιστοτικών ιδρυμάτων, ετώνησε την σημασία του τομέως της οικονομικής αναπτύξεως και εκάλεσε συμπαραστάτην των τραπεζιτικών κόσμων στην προσπάθεια εξυγειάνσεως και προόδου της χώρας τραπεζιτικός κόσμος. Θα εξηγιάνει μια χώρα. Ναι. Πότε ένας τραπεζιτικός κόσμος έχει εξηγιάνει ποια χώρα σε αυτό το πλάνο. Όταν το κάτσε να κεφαλοποιήσει καμιά δεκαπινταριά φορέ. Κλασσικές... Αυτό δεν έκανε ο Παπαδόπουλος. Δεν, το, δεν, δεν έκανε να κεφαλοποιήσει. Δύο κλασικές αξίες. Οι Ζήμενς και οι τράπεζες ακόμη και από τα επίκαιρα της εποχής έπαιζαν το δικό τους κομβικό ρόλο. Η ανάπτυξη έχει πάντα το ίδιο Προφίλ, πρόσωπο, τα βλέπουμε, τα ξέρουμε. Πώ κόλλησαν όλα γλυκά, ζήμεν, σημεί τη, ε. ε. Αφού με σε Χούντα δεις... και ζήμεν Λογικό δεν είναι τώρα, θα πω κάτι για την Λιούπολη. Τι επίκαιρα, έκανε η Ιλιούπολη, Ποιο πόσο για, για η Ιλιούπολη μα έβγαλε από τη Στο πρώτο λύκειο που εφήτησα. Αλήμον, μάλλον, τι μάλλον, το πρώτο λύκειο όπου εφήτησα τη Ποσόν 28,5 εκατομμυρίων δραχμών εδαπανήθη δια την ανέγερση του εγκαινιαστέντο καταφτάς υπό το Υπουργού Παιδεία κ. Ασλανίδη Σχολικού Συμπροτήματο Ηλιουπόλεω, ει το οποίο θα στεγαστούν το Γυμνάσιο Αρένων και το 5ο Δημοτικό Σχολείο τη περιοχή. Το κτίριο του γυμνασίου, δυναμικότητο 1040 μαθητών, περιλαμβάνει 28 αίθουσε διδασκαλία, εργαστήρια, γραφεία, κλειστών γυμναστήριων και αίθουσαν θεατρικών παραστάσεων. Τηματικού περιλαμβάνει 11 και παραστάσεων και Βεβαίω, από τότε. Σεξιστικό όμως όμω. Συμμε... Σε έργο γιατί έφτιαξε μόνο γυμνάσιο Αρένων. Ναι, φιλέον, δεν είχα, πολύ. ήταν αλλού ήταν. Αλλού σε άλλο, κτίριο, σε άλλο κτίριο. Είναι το σημερινό πρώτο γυμνάσιο Πρώτο ο πέμπτο δημοτικό 12ο του. Τώρα, τώρα είναι άλλα κατεμένα. Μετά το Πασόκιναν όλα καταργεί τι αντιπροκέβαινε. Ναι, γι' αυτό. Η επανάσταση θα είχε βάλει σε μια τάξη όλα αυτά και είχε και έργο. Ο Ασλανίδη και έρθει και εγγενεία. Υπάρχουν και βίντεο σχετικά. Και ομοιομορφία υπήρχε, όλα υπήρχαν. Ναι, δε... τάξη και ασφάλεια. Και δεν υπήρχαν σκάνδαλα, γιατί όλοι λένε η Χούντα δεν έκλεβε, δεν έτρεπε. Κύχαμε και, και δρόμου. Όχι τώρα με Η πρώτη κίνηση που έκανε κανένα μήνα μετά, αφού είχαν αναλάβει η Χουντική, διπλασίασαν το μισθό του. Κατευθείαν όμω, χωρί τίποτα ε, να... καλά, τέτοια επίθεση να... το, το Του Παπαδόπουλου, του Πατακού. Ένα μήνα μετά. Ναι, παιδιμό, αλλά σκέφτε τι επίθεση δεχόντουσαν. Μα αναλαμβάνει η Είχαν μαζέψει κάτι εκατομμύρια να φτιάξουν πάνω στα Τουρκοβούνια ένα ναό τη Οτήρο, που το τάμα του έθνου, που κάτι εκατομμύρια τετρακόσια, νομίζω. Και δεν λέω κάτι κρέατα και κάτι άλλα σκάνδαλα. Μείνε τα Τουρκοβούνια χωρί το ναό τη Οτήρο. Πάνω εκεί θα είχαμε μια εκκλησία που θα Α, έφτανε τον ουρανό, βαβέλ. Δεν τα προλάβανε αυτά. 7 χρόνια ήταν λίγα. Για αλλά... μα έμεινε εκεί το Ζέπελιν, εκεί δεν είναι το. Ναι, <laughs> δεν <laughs> <laughs> είναι μια καφέ τέτοια. <laughs> <Έκεις laughs> <το Ζέπελι, laughs> ναι, κατάλαβανε αυτά, αλλά... αυτά είναι θέματα. Αντί γι' αυτό έγινε το Ζέπελιν. Κάπως έτσι θυμηθήκαμε τη σημερινή επέτειο, 49 χρόνια πριν. Ε, θα πάμε στο τότε, αλλά από το τότε θα ταξιδέψουμε λίγο προς το χρόνο, θα φτάσουμε μέχρι πιο μετά, έτσι για να θυμηθούμε λίγο, γιατί εκείνα τα χρόνια δεν ήταν μόνο τα αστεία, οι πιτζάμε του Μητσοτάκη, η εξορία μετά στο Παρίσι οι κροτίδες του Σιμίτη και τα σχολεία που έφτιαχναν οι χουντέι. Ηταν και άνθρωποι που ήταν στα, στην ταράτσα τη Μπουμπουλίνα, στα υπόγεια φυλακών, στα ξερονίσια για άλλη μια φορά. Και μάλιστα αυτοί οι άνθρωποι που στη ζωή του είχαν αγωνιστεί για να φύγει και ο ξένος κατακτητή και ήταν διοκόμενοι από τότε μέχρι τα χρόνια τη Χούντα. Και δημοκρατικοί άνθρωποι, γενικότερα νοήμονες άνθρωποι που αγαπάνε πραγματικά αυτόν τον τόπο. Τα κτίρια του ΕΑΤΣΑ. Τα κτίρια του ΕΑΤΣΑ. Και αυτό ο τόπο όπου πάσο όπου σταθεί, πάντα συναντά κτήρια που μαρτυρούν ζωέ που έχουν μαρτυρήσει.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 Τα λοιπόν εκεί, με το αυτό και το χτυπούσα. Τα χτάκουσα, τα Χτυπούσε κι αυτό. Πάει να πει σε αυτή τη γλώσσα τη βουβή. Εδώ πνύνο, εδώ κι ας Τα και τα χρόνια τα χαμένα και τους καημούς που σκέπασε καπνός η ξενηφιά τα βρύ να προβολήσετε τα αδερφιά σας να γυφθεί ελληνικό αίμα πολιτισέλληνες την ελευθερειά και εγώ πάλι πρώτος αρχίζω το εθνικό ύπνο αυτό το αιώνιο σύμπορο της ελευθερίας σε γνωρίζω από την κόψη <σχίλια> τους της των πολεμικών ανακοινωθέν ότι την πρωί αντισύμερον τουρκικά αεροσκάφη. άνευ Οι πούλος και ανάντρος προσέβαλον το σταθμό Ραντά εμπομβάρντισαν το στρατόπεδο της Ελβίκ. Να αρτερούμε μέρα νύχτα να αφησήσει ένα αέρας. Αυτή η φωτογραφία είναι τα άξιμο πρόσωπα που άφπαξαν οι Τούρκοι. Τον άντρα μου, τον πατέρα μου, τον θείο μου, τον ξάδερφο μου και τους δύο συζύγους των αδερφάτων μου. Βασικό Ιδρύμα Ραδιοφωνία Τηλεοράσεω Δελτίων ειδήσεων. Από τι 2η πρωινή ώρα τη σήμερα ευρίσκεται και πάλι στην Ελλάδα ο τέο πρωθυπουργό κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή. Ομνίο στο όνομα, όνομα. τη Αγία αγίας και ο μουσείου κ. Τριάδο να φυλά το πτήστη στην πατρίδα. Φιλάς. Πολιτικά, αμυντικά, οικονομικά, πολιτιστικά ανήκει, στην δύση. Το μη μα, ποτή το, το την μαρή. Και μη μα, ποτή τι με κοιτά, δεν με γνωρίζεις. Εγώ που τη ζωή μου την ορίζεις, εγώ που πέθανα στα καταφύγια που βρήκα θάνατο μια μέρα καριέο που ένιωσα πείνα στη ζωή μου την επίγεια, εγώ που πνίγηκα μια νύχτα στο Αιγαίο με κοιτάς με αυτά τα μάτια Είμαι εγώ που σου κρεμίζω τα παλάτια Εγώ που θα με στον ύπνο σου τα βράδια Να σου ζητάω αγκαλιές και τρυφερότητα Που όσο ζούσα δεν τα χάρηκα τα χάδια Μα γίνα πρώτο θέμα στην επικαιρότητα Τι με κοιτάς, τι με λυπάσαι. Που δε θέλει να θυμάσαι, Ήμουν στη Σμύρνη όταν πηδάγανε στα πλοία. σε ένα υπόγειο στο Ιράκ όταν κρεμμύστηκε. Τρία χρονών με βομβάρδισαν στη Συρία. Στο Πεληγράδι έγινα στάχτη που σκορπίστηκε. Τι με τι με λυπάσαι. Είμαι εκείνο που δε θέλει να θυμάσαι, Ήμουν στη Σμύρνη όταν πηδάγανε στα πλοία. Ένα υπόγειο στο Ιράκ, όταν κρεβίστηκε τριώχρονών με στη Συρία στο Πελιγράβι έγινα αστάχτη που σκορπίστηκε Μη με κοιτάς, ζητώ συγγνώμη Δεν μου ζητήσαν ούτε μια φορά τη γνώμη Δεν με ρωτήσανε να γεννηθώ αν θέλω Ούτε αν θέλω να με δείξουν στις ειδήσει. Απ' την Ανατολή έτυχε έναν αδέλου Κι έτσι να δείσω σε κάποια Γωνιά της Δύσης «Είμαι κοιτάς» λέγεται το τραγούδι από το νέο δίσκο του Σπύρου του Γραμμένου που κυκλοφόρησε, 16 λέγεται ο δίσκος Ναι Είναι ο... για τον έβγαζες 22 Το δίσκο? Αύριο που είναι Απρίδο Έχει απλύτερο. ένα τραγούδι μέσα που λέγεται 16 Φαντάζομαι ε, για αυτό Θέματα Το ρόλο. συγκεκριμένο περιγράφει αυτά που βλέπουμε κάθε μέρα στις ειδήσει. Στο... Πρόσφυγες, πρόσφυγες, μετανάστες Ανατολή, μετανάστες, Ανατολή Δύση Και πολύ ωραία το λέει στο τέλος, ανατέλλω από την Ανατολή και μου έτυχε σε μια γωνιά της Δύσης να δεις. Να σβήσεις, να δεις. 11 ορια τραγούδια, όντως, σε αυτό το καινούριο Ο του τραγουδοποιούς, τραγουδοποιούς πυρίδονος, πυρί... γραμμένου. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, ο Ρόπιος θέλει, το παραλαμβάνει, και άλλα. Υπάρχουν και στα YouTube όλα αυτά. Και στα δισκοπολία. Τώρα, η επόμενη ανακοίνωση αφορά, αφορά του Λαρισαίου. Λαρισαίου, μην σπεύσετε, οι υπόλοιποι δεν έχει κανένα πολύ νόημα. Πώ θα προλάβατε. Προ λοιπόν. Προ Ανακοίνωση προ Παράσταση stand-up comedy <laughs> του Χριστόφορου Ζαραλίνκου. Σήμερα και, αύρι. Σήμερα και αύριο. Σήμερα αύριο στην πόλη σα. Στο μικρό θέατρο στη Λάρισα. Οπότε οι τρει πρώτοι, πρώτοι που, που θα τηλεφωνήσουν. Θα πάρουν τρει προσκλήσει για σήμερα και οι τρει δεύτεροι για την Παρασκευή, για αύριο. Για αύριο. Δηλαδή. Αλλά Λαρισέη θα πάτε να το δείτε στη Λάρισα. Μην παίρνετε από άλλε περιοχέ. Οπότε θα πούμε τα ονόματα σε λίγο και τι υπόλοιπε πλήρω. Στο 211-208-200 περιμένει έξω η Ελισάβετ Λαρισέου για να πάνε να δουν το Ζαραλίκο σήμερα, για να πάνε να δουν το Ζαραλίκο αύριο. Μέχρι να συμβεί αυτό, όλοι οι υπόλοιποι μπορούμε να ακούσουμε τον καμπουράκι σήμερα το πρωί. Και καλεσμένο τον Θόδωρο Μαργαρίτη. Από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη και το Γιώργο Βαρεμένο. Είπε μια βρομοκουβέντα Ναι, αλλά ήταν ωραίο προ το πού. Γιατί Tomás ο Καμπουράκη έχει απασφαλίσει τώρα τελευταία και γενικότερα ε... του βγαίνουν πολύ αυθόρμητα και άρχισε να τσακώνει το βαρεμένο με το Μαργαρίτη και επενεύει ο Καμπουράκη. εντάξει, Όταν εκείνος κύριο να τάξει στην τάξη, εγώ τουλάχιστον έλεγα ότι είναι τάξη. Έλα τώρα. Έλα τώρα. Ε, όχι, αλλά δεν αφήνω να μου λείπει. Τώρα τρει εδώ θα γίνουν σπουτάνο τα άμα να να συγγνώμη το μας το γίνεται τα πλακόν δεν δώρα θα να και τις ξενέρωτο Αλλά προσβάλλουν υπόπε. Δεν μετά. δείχνει ακριβώ. Η ιδιωτολογία των διαφημίσεων και των εκλογών θα μπει να απαγορεύσει την Πόπη, Γιατί Άτζελος, λέει, η Πόπη φταίει, ας πούμε, πώ απαγορεύσει την Άτζελα, λέει η ΠΟΠ τι φταίει. Υπάρχει επιτροπή ιδιωτολογία διαφημίσεων. Ή μάλλον, από δε υπάρχει. Δεν λειτουργεί. Έχουμε... Άλλα κι άλλα στη χώρα δεν λειτουργούν. Αυτέ οι επιτροπέ λειτουργούν πάντα. αυτό το λέει η Το Είδα ένα επιχείρημα τη Άντζελα Δημητρίου, αλλά το είδα σε τίτλο. Δεν ξέρω πού το είπε. το πω, Ναι. <laughs> <laughs> <laughs> ότι δηλαδή, φαντάζομαι την ίδια να το λέει κιόλας ότι η Αλίκη Βουγιουκλάκη θα πρέπει να διαμαρτυρηθεί για τα χαστούκια που, που, που ήταν το από τον Βόμπερ Μπίλ. Συλλογή το Παλάστο. Ναι, Εντάξει, τώρα ο καθένα. Λοιπόν, ναι. να μην ξεχνάμε ότι αύριο, και όσοι Λαρισαή τηλεφωνείτε για να πάτε να δείτε τον Ζαραλίκο, ότι αύριο εξερχόμεθα τη κρίσεω. Και ένα βήμα έχει απομείνει για να αλλάξουν όλα. Η οικονομική κρίση έχει χτυπήσει βαριά τη χώρα και τον ελληνικό λαό. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Σήμερα όμω, κατά γενική ομολογία, η χώρα βρίσκεται ένα βήμα πριν το κατώφλι τη εξόδου από την κρίση. Και αυτό δεν είναι σχήμα λόγου. Το επιβεβαιώνουν τα οικονομικά δεδομένα. Οικονομικά δεδομένα που δεν μπορούν να δέχονται αμφισβήτηση. Διότι ο καθένα μπορεί να κάνει εκτιμήσει ή να κάνει κριτική. Αλλά στα δεδομένα τα οικονομικά δεν μπορεί να κάνει κριτική. Όταν οι προηγούμενοι ανέφεραν τα δεδομένα τα οικονομικά γιατί όλοι αυτοί οι δείκτες είναι φτιαγμένοι για να αναφέρονται από εκάστονται πρωθυπουργού, έκανε τότε ο Αλέξης Τσίπρας κριτική όμως και πολύ ορθά έκανε γιατί οι αριθμοί δεν λένε τίποτα απολύτως η ζωή από κάτω θα βγουν και από τη Γιούροστα τα στοιχεία και θα δείχνουν μια εικόνα καλύτερη από αυτή που ε, υπέθεταν κάποιοι και τι αλλάζει η ζωή τίποτα. έχει αλλάξει, έχει βελτιωθεί η ζωή των Ελλήνων. Ναι. Ή φαίνεται ότι θα βελτιωθεί. Σε μαθηματικό επίπεδο. Έχουν νό. ανοίξει μαγαζιά, έχει μειωθεί η ανεργία, ή πρόκειται αυτό να γίνει. Σε πόσο καιρό, ποιοι θα το προλάβουν, Δεν θα φύγουν άλλοι νέοι στο εξωτερικό, να, Φτάνει φύγουν, η σύνταξη, ναι. Φτάνει ο μισθό. Όλοι αυτοί που δεν έχουν σύνταξη και μισθό, κυρίω όσοι δεν έχουν μισθό, Τι να τον κάνουν τον αριθμό που δεν έχουν Θα έχουν ακόμα λιγότερη σύνταξη. Δεν <laughs> και αυτά γίνανε, μακειδά, ναι, ναι, ναι. και οι επικουρικέ και όλα τα υπόλοιπα. Να πάμε λίγο στην αισθητική της Χούντας γιατί εκφραζότανε και από τους καλλιτέχνες. Αδέρφια μου, αλήτες πουλιά Κι εγώ σαν και εσάς τους ανέμους γυρεύω χαμένα φυλά. Αδέρφια μου, αλήτες πουλιά Γιώργεννα Ο Γιώργος σου που πάει Για που το βαλαι Και που το ξενυχτάει Τη Λοζάνη Τη Κοζάνη Ιωνιά η μια και Ιωνιά η άλλη Τη Λοζάνη Τη Κοζάνη Ιωνιά η και Είναι Αυτά ακουγόντουσαν. Ακουγό, ωραία ήταν, ακουγόντουσαν ε, ήταν τότε. Ώρα, ήταν, ναι, μόνο τέτοια. μελοχίες με το Σταμούλι, το 21, οι δόξει του παρελθόντο, η... ή... τα χρόνια τη αντίσταση μόνο μέσα από τη ματιά του Τζέιμ Πάρη και του Κώστα Μας Μα ακούει εδώ πέρα. Πάνω στου κανόνε και τα κρίζει τώρα. Φαντάζομαι, γεια σου πάνω να είσαι καλά. Κάπου εκεί μεγάλο το πλανήτη. Εκεί... <laughs> και εκεί έμεινε. Δημοκράτη συνεργάζεται με την αριστερά. Δεν μπορεί να νοσταλγεί Δεν είπα την νοστάλγη Αλλά νοστάλγη χούντα. κάνει αυτά που έκανε και η Χουντέ. Μόνο οι γιορτές του Πανεθνιακού Σταδίου δεν έχουν αναβιώσει ακόμα. Αλλά νομίζω έτσι όπως πάμε θα αναβιώσουν και αυτές Τη κάτι, έκανε το πάλι Έγινε μια απόπειρα πέρυσι. Πολύ έπιασε, έβρεχε κιόλα. Α ελπίσουμε τον Οκτώβριο να γίνουν τα υπόλοιπα. τον έχει ο Παπαδόπουλο, μια επίσημη. Τι μου Αυτή βρήκε, αυτή στολή Ό,τι βρήκε πρόχειο έλπσε πάνω Λοιπόν, η Λαρισαίη τηλεφωνείται για να πάτε στο Ζαραλίκο Πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις και εδώ είμαστε Λοιπόν, έχουμε τους Λαρισαίους νίκητές Για την παράσταση του Χριστόφουρου Ζαραλίκου Τα τυριά Τα τυριά, λοιπόν, κερδίζει Για την πέμπτη, για σήμερα Η Μαρία Μπίτα, ο Κωνσταντίνος Χαμπίπης Και η Ελένη Καρατσιόρη. Πού θα πάνε αυτή τη Θα πάνε Στο μικρό θέατρο Ολίμπου 65 στην Λάρισα στι 10 η ώρα. Ωραία. Να δουν την, την παράσταση του Χριστόφου Ζαραμπέλα. Αύριο, ψυχοί θα πάνε στο μέρο. Ο Γιώργο Κατσαβά, ο Ευθύμιο Χουλιάρο και η Ανδρομάχη Καλιόπη. Πού θα πάνε, πε ξαναπέσουν. Στο μικρό θέατρο Ολίμπου 65 στην Λάρισα να δουν την παράσταση του Χριστόφου Ζαραμπέλα. Αλλά να περάσετε από την Ελληνοφρένεια. <Κι τέλειο μο> πήρα, να αυτό, που ακούμε, αυτό που ακούμε είναι ο δρόμος του Τραβάου από τις κολλεκτίβες οι οποίοι κάνουν μια εμφάνιση στις 23 Απριλίου στο Πούντο Πολλά καλλιτεχνικά είχαμε σήμερα Πού είναι, πού εμφανίζονται οι τα δελτία τύπου στο φάς δεν είναι <Πάζεις> <Πάζεις> ε, ναι, Ωραία δελτία, τι που φτιάχνετε. Πρώτο διαβα... Ναι, να το λέει πάνω-πάνω. Άμα πάνω. το λέει. Εγώ πρέπει να ρίξω κάπου μου την ευθύνη. Σε αυτό το κλαμπ εκεί, λοιπόν, στο φάσμα. <Πάζεις> 23 Απριλίου το Σάββατο κάνουν εκεί μια εμφάνιση. Είχαμε φτιάξει μαζί το αντιφασιστικό CD και με αυτό σα αποχαιρετούμε. Όποιο θέλει να να του δει. Είχαμε φτιάξει φέτο και την παλάντα τη φυλακή. Το είχαν παρουσιάσει το ίδρυμα Κακογιάννη. Ωραία. Πρωτοβουλία και ωραία παράσταση Με αυτό το τραγούδι σας αποχαιρετούμε Πάμε στο μαγκαζίνο με το Γιάννη Παπαδόπουλο Γεια σας Με άλλο ηθικό Κι ο δρόμος που τραβάω Δεν έχει τέλειο μου Και να με τώρα εμπρός σου Το χέρι σου ζητώ Γιατί ο δρόμος που τραβώ Δεν έχει τέλειο μου Σκοτώ σαν έναν άντρα Στο σύνταγμα μπροστά Μα είδα τη μορφή του Λίγο καιρό μετά και απόφαση το πήρα και πίσω δεν γυρνώ ja y a ty tu mu trabó Vem się,